Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ειν και οι αίκες στους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων τον πατή σας, και έτησε εν της νήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από το τάφο καθώς που είπεν έδω και νιμήν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος αμήν. Καθίστε. Δεν είμαι στο καράβι και πηγαίνω έτσι. Γι' αυτά άμα είσαι τίποτε παράξενο μην με λάβετε υπόψη. Τρει φορέ που πήγα και έφτασα. Θα του Η προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ήταν πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και τώρα βρισκόμαστε με τη Χάρη του Θεού μετά την Αναστάσιμη Εβδομάδα της Δεκαινισή μου. Είμαστε στον πέπτο ψαλμό, εις των τρίτων στίχων. Είχαμε δώσει περισσότερο σημασία σε αυτήν την ε, ε, ονομασία τροποντινά από τον προφήτη Δαβίδ του Θεού ως ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Πότε ο Θεός δηλαδή είναι και Βασιλέας μας, και Θεός μας, όταν βασιλεύει ο Θεός στι ενέργειες μας, στις κινήσεις μας, στα έργα μας, στη ζωή μας, σε όλα όσα είναι αναγκαία όπον για ο Θεός είναι ο Βασιλιάς της υπαρξής μας, αλλά και ο Θεός μας, αυτός τον οποίον εμείς δατρεύομαι, αγαπούμεν, ελπίζομεν, έχουμε σαν κέντρο της υποστασή μας και συνεχίζει πιο κάτω και λέει «Ότι προσέ Κύριε, διότι σε Σένα θα προσευχηθώ Κύριε». Βλέπετε ότι υπάρχει μια αποκλειστικότητα, μια μεγάλη αποκλειστικότητα στο λόγων αυτών του Προφήτου. Δεν προσευχόμαστε σε κανέναν άλλον, δεν ελπίζομαι σε κανέναν άλλον, αλλά ελπίζομαι στον ίδιο τον Θεόν. Και η αναφορά μας, η αναφορά του Προφήτου, είναι στον ίδιο τον Θεών. Αναφέρετε λοιπόν σε αυτόν τον παρακαλεί να ακούσει, να ακούσει την προσευχή του, τα ρήματά του, τη φωνή του, την κραυγή του, διότι είναι ο Βασιλεύς του και ο Θεός του, αλλά και διότι προς Αυτόν και μόνο προσευχόμεθα. Δεν προσευχόμαστε σε ψεύτικους Θεούς, ούτε σε είδωλα, ούτε σε οτιδήποτε άλλο πράγμα, αλλά μόνος στον ίδιο τον Κύριων. Έχουμε <coughs> μία αναποκλειστική σχέση με τον Θεό. Μία μοναδική και αποκλειστική σχέση. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στη ζωή μας, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο το οποίο να είναι το κέντρο της υπόστασή μας. Αλλά η ζωή μας, η αγάπη μας, η επιθυμία μας, η κίνησή μας, η προσευχή μας, όλο η έφεση μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό μας δίνει θάρρος, ώστε να μπορούμε να πιστεύουμε, να ελπίζουμε ότι ο Θεός οπωσδήποτε πάντοτε θα μας ακούσει. Γιατί, όχι διότι εμείς έχουμε δύναμη προσευχής, αλλά διότι αυτός τον οποίο προσευχόμαστε είναι ο, ο ίδιος ο Θεός. Βλέπετε πολλές φορές διαρωτούμαστε και λέμε, μα εγώ είμαι άξιος να προσευχηθώ για σέναν, εγώ είμαι άξιου να προσευχηθώ για το τάδε πρόβλημα <coughs> ή τέλος πάντων για οποιοδήποτε θέμα με ακούει ο σε μένα, είναι δυνατόν να ακούσει ο Θεός τις δικές μου προσευχές είναι μια ερώτηση που πολλές φορές έτσι πηγάζει από μέσα μας από μόνη της βλέποντας το πλήθο των αμαρτιών μας τον αδυναμιό μας, όλης της ας πούμε της δυσκολίας μας τρόπονται να χάνουμε την παρησία μας προς τα και έρχεται και ο πειρασμός και μα λέει μα εσύ είσαι να προσευχηθείς εσύ κάμνιστος αμαρτίας έκαμε πριν λίγο αυτήν την αμαρτία έκαμε στους τα πράγματα όλα και τώρα μου μούτρα να πάει να προσευχηθεί, πιστεύει ότι θα σε ακούσει ο Θεός εσένα ή ποιο είσαι εσύ που να προσευχηθείς για το τάδε άνθρωπο, για το τάδε πρόβλημα, για την Εκκλησία, για τον Πατρίδα, για τους Ιερείς, για αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε ανάξιοι να προσευχόμαστε. Έτσι λέμε πολλές φορές. Όμως, όσο και αν φαίνεται ταπεινός λογισμός αυτός, δεν είναι καλός λογισμός. Εμείς προσευχόμαστε, όχι ελπίζοντες στη δική μας την αρετή. Εμείς δεν είμαστε τίποτε. Είμαστε ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Είμαστε ακάθαρτοι. Δηλαδή και η προσευχή μας και τα έργα μας και η, η ύπαρξή μας και όλα τα ακάμπνομε είναι ευδέλειγμα, είναι απορριπταία από τον Θεό Ναι, έτσι είναι Πλην όμως δεν έχουμε την ελπίδα μας και το στήριγμα μας στην αρετή μας αλλά στον ίδιον ίδιο τον Θεό Δεν προσευχόμαστε επειδή είμαστε ενάρετοι εμείς αλλά επειδή ο Θεός στον οποίο προσευχόμαστε Αυτός είναι Θεός είναι ο Κύριος, είναι ο Πατέρας μας, είναι Αυτός ο οποίος μας είπε και μας επροέτρεψε, μας εδιέταξε, ζητείτε και δοθήσετε εμείν, ετείτε, κρούετε και ανοιγήσετε εμείν. Ο ίδιος ο Θεός μας είπε την πόρτα και θα σας ανοίξω. Οπωσδήποτε να ζητάτε. πολλέ φορές επιμόνως, επιγόντω. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεσόστομος, ότι μιλώντας εκεί για τον ε, Πατριάρχη Ισάκ ο οποίος ήταν άτεκνος, 20 χρόνια, λέει ο Ισάκ και ο Αβραάμ ε, εδέετο του Θεού, νομίζω ο Ισάκ ο Πατριάρχης εδέετο του Θεού να αποκτήσει παιδί, 20 χρόνια παρακαλούσε τον Θεό και στα 20 χρόνια ο Θεός του έδωσε παιδί και λέει καλά, δεν μπορούσε να του δώσει από την αρχή, αφού ότι θα του δώσει το μωρό, α πούμε, γιατί τον εβασάνησε τόσο γιατί, διότι λέει, πολύ ήταν η ωφέλεια των 20 χρόνων προσευχής εάν αμέσως ο Θεός το άκουε, τότε δεν θα του δίνει αυτό, τον μεγάλη ωφέλεια της επιμόνου, της αναγωνίου της επι, επιμόνου προσευχής των 20 χρόνων δηλαδή ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε θέλει να ζητούμε ο Θεός από αυτά τα πράγματα θέλει να απαιτούμε και με επενετή ανέδιαν όπως λένε οι πατέρες, ανεδώς όπως κανιά φορά Πάεις κάπου και λες, εν, να πάω να τον ζητήσω και μισή ντροπή δική του και μισή δική μου. Κανιά φορά η μισή είναι ολόκληρη δική μας. Δεν τρέπομαστε καθόλου να πούμε. Πάμε και λέμε, δεν γίνεται. Τρέπομαι, ξεντρέπομαι. Θα απαιτήσω να μου δώσουν το πράγμα το οποίο θέλω Και επιμένουμε, επιμένουμε, επιμένουμε, επιμένουμε συνεχώς γινόμαστε κουραστικοί, ενοχλητικοί, φορτικοί μέχρι να μας το δώσει. Και ο Θεός επενεί αυτή την ανέδεια και αυτόν οι πατέρες την ονομάζουν επενετή ανέδεια δηλαδή να γίνομαι να ανεδήσει στην προσευχή μας να μην, μην εκακούμε να μην να μην χάνουμε το θάρρος μας όταν προσευχόμαστε να λέμε ε, πόσε φορές να το τα πω το είπα χίλιες φορές του Θεού δεν με ακούει φτάνει, όχι να το λέμε και να το ξενελέμε επιμόνως συνεχώς λοιπόν βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός μας παρακινεί ζητά από μας να είμαστε ενοχλητικοί. Ο διάβολος έρχεται να μας κόψει αυτή την, την επιμονή στην προσευχή και να μας κόψει με πολλούς και διάφορους λογισμούς. Με το να μας πει «Δεν σε ακούει ο Θεός». Τόσης φορές παρακάλεσες, δεν σε ακουει ο θεος Τόσες φορες Κούν Δεν έκαμε τίποτα. Ή ακόμα σε εμα που είμαστε τρόποντινά της εκκλησίας εντό εισαγωγικών έρχεται να μας πει Κάμισε τόσε αμαρτίε, είσαι τόσο, τόσο αμαρτωλό άνθρωπο, και έχει και μούτρα να προσεύχεσαι. Ή ακόμα έχει ανθρώπου, γνώρισε ανθρώπου στη ζωή μου, που έκαναν πολύ καιρό να πάνε εκκλησία, ή δεν πήγαιναν καθόλου εκκλησία, γιατί είχαν αμαρτίε, είχαν διάφορε αμαρτίε που δεν μπορούσαν να απαλλαγούν και επειδή τροπονται να θεωρούσαν τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έλεγαν: Εγώ δεν είμαι άξιο να πάω στην εκκλησία. Ένα λογισμός εκ πρώτης όψεως ταπεινός συμπαθής λογισμός να εγώ δεν είμαι άξιος αλλά όμως επικίνδυνος δεν είναι εκ του Θεού διότι ο Θεός λέει ναι να έχεις λογισμό ταπεινό να πεις ναι Κύριε εγώ είμαι μαρτωλός εγώ είμαι άθλιος, είμαι βρωμερός είμαι βδέληγμα ενώπιός σου με συχαίνεσαι και μόνο που, που με βλέπεις με συγχαίρεσαι λόγω των έργων μου. Πλην όμω, όχι για την δική μου αρετή, αλλά για την δική σου αγάπη. Είστε με νόπιό όπω όταν διαβάζομαι την ακολουθία τη ΕΣΜΑ, τι λέμε. Είδα κύριε, ότι ένα αξίο μεταλαμβάνω του αυτού του σώματο, του μύθου και με ανάξιο είμαι έτσι, είμαι έτσι, είμαι έτσι, όλα αυτά. Πλην όμω, εσύ για την αγαθότητά σου, για την φιλανθρωπία σου, για την εσπλαχνία σου όπως σε στην πόρνη των τον των ληστήν των τελώνιν τον, τον, τον, τον έναν τον άλλον των άλλον έτσι να δεχθεί και εμένα δηλαδή χρησιμοποιούμε την επίγνωση της α, α, α, ακαταστασίας μας της αμαστίας μας όχι για να μας κόψει από την προσευχή αλλά για να γίνει ακόμα ένα περισσότερο ελαττήριο πίεσης ώστε η καρδιά μας με περισσότερη έτσι, δύναμη να προσεύχεται και να ζητά από τον Θεό το έλεος του Θεού η ταπείνωση στην προσευχή είναι προϋπόθεση οπωσδήποτε να μας εισακούσει ο Θεός αλλά πρέπει πάντοτε να ξέρουμε ότι ο Θεός πάντοτε ακούει τον άνθρωπο και τα χέρια σου να στάζουν έμανα ακόμα από το έγκλημα το οποίο τρόπον την ακόμα και την ίδια ώρα που εγκληματί κανείς και να εάν στραφείς τον Θεό και απευθυνθεί τον Θεό ο Θεός θα τον ακούσει είναι αδύνατον πράγμα να επικαλεστεί ο άνθρωπος το όνομα του Θεού για να μην τον ακούσει ο Θεός είναι αδύνατο και όταν λέμε να μας ακούσει δεν γνώμη βέβαια να κάνουμε θαύματα με την προσευχή μας ή τέλο πάντων να γίνονται τέρατα και σημεία εκείνο το οποίο ζητούμε στην προσευχή είναι το έλεος του Θεού, την εσπλαχνία του Θεού, την συγνώμη την, να, να, η καρδιά μας να σε αίσθηση μετανοίας αυτό ζητούμε από τον Θεό και ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να παραβλέψει την δέση κανενός ανθρώπου πολύ δε περισσότερο όταν προσευχόμαστε για άλλους ανθρώπους τότε εκεί πάντοτε ο Θεός ακούει τις προσευχές μας διότι κινούμαστε από αγάπη για τον άλλον όταν προσεύχομαι για τον άλλον δεν το κάνω γιατί έχω κάποιος συμφέρον ή ξέρω εγώ οτιδήποτε Αλλά λέω Χριστέ μου σε παρακαλώ Βοήθησε τον αδελφό μου, θεράπευσε τον Δώσ' του δύναμη, παρηγόρησε τον Ξέρω εγώ, φώτισε τον Πρέπει να το λέμε, είμαστε υποχρεωμένοι Να ευχόμαστε ο ένας για τον άλλον Είμαστε υποχρεωμένοι Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον Να προσευχόμαστε Για τα προσωπικά μας προβλήματα Για τα κοινωνικά προβλήματα για τα εθνικά προβλήματα, για τα εκκλησιαστικά προβλήματα για τα παγκόσμια προβλήματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσευχόμαστε υπερόλθου του κόσμου και να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεό ακούει τι προσευχέ μα γιατί εκπληρώνομε έτσι την εντολίν τη αγάπη εάν είμαστε υποχρεμένοι να δώσουμε το άλλο ένα ποτήρι νερό και ένα κομμάτι ψωμί που θα το φάγει και θα ξαναπινάσει αύριο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προσευχόμαστε. Όταν βλέπουμε τον άλλον να είναι πνευματικά πεινασμένο, πνευματικά γυμνός, πνευματικά ταλέπορος και έχει ανάγκη, είναι ανάγκη από, το, από την παρουσία του Θεού. Τότε η προσευχή μας είναι πραγματικά πνευματική ελεημοσύνη που την έχει περισσότερη ανάγκη ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα. Και παρά τις πολλές μας αμαρτίες, όταν προσευχόμαστε για άλλους, πάντοτε ο Θεός μα ακούει. Έτσι να διώχνουμε τον λογισμό που μας λέει ότι μην προσεύχεσαι, είσαι αμαρτωλός, δεν σ' ακούει ο Θεός. Όχι. Είμαστε ένα μαρτωλή, αλλά ο Θεός μας ακούει. Όχι γιατί είμαστε ένα μαρτωλή, αλλά γιατί Αυτός είναι έσπλαχνος, φιλάνθρωπος, πατέρας. Γι' αυτό λέει εδώ ο Προφήτης Δαβίδ, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Ναι, απευθύνομαι σε Σένα Θεέ μου. δεν απευθύνομαι σε άλλο. Δεν απευθύνομαι ούτε σε χωροφύλακα, ούτε σε δικαστή, ούτε ξέρω εγώ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απευθύνομαι σε εσένα, ο οποίος είσαι ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο πατέρας μου, ο αδελφός μου, ο φίλος μου, τα πάντα είσαι για μένα. Και άρα, από αυτήν τη θέση μπορούμε να έχουμε ελπίδα εις την ανταπόκριση του Θεού. <χω> Το πρωί εις τη της μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με το πρωί λοιπόν λέει ο προφήτης θα ακούσεις τις φωνείς μου το πρωί θα σταθώ μπροστά σου και θα με κοιτάξεις με πνεύμα και με βλέμμα έτσι ε, εσπλαχνικό το πρωί θα ακούσει τις φωνείς μου καλά μόνο το πρωί μας ακούει ο Θεός το μεσημέρι δεν μας ακούει το βράδυ δεν μας ακούει Πρέπει να πρωί-πρωί δηλαδή να είναι ξεκούραστο ο Θεός για να μα ακούσει. Γιατί λέει αυτό εδώ ο προφήτης. Λέει αυτό βέβαια γιατί και πρακτικά ο άνθρωπο όταν ξημερώνει η μέρα αρχίζει την ημέρα του με την επίκληση του Θεού, με την προσευχή του. Πρέπει να το μάθουμε αυτό το πράγμα, να αρχίζουμε τα έργα μα, όλα τα έργα μα πάντοτε με την επίκληση του Θεού έτσι, να τα βάζουμε των Θεών σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας το πιο απλό πράγμα το πιο απλό, το πιο μηδαμινό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε να επικαλούμαστε τον Θεό να ευλογήσει το έργο μας, το δρόμο μας την εργασία μας, το ταξίδι μας το σπίτι μας, οτιδήποτε κάνουμε, οτιδήποτε κάνουμε αλλά και το πρωί είναι ιδιαίτερα για αν ο άνθρωπος Αφιερώσει έστω και λίγο χρόνο στο Θεό, τότε άλλος πως κυλάει η μέρα του. Ακόμα αν μπορεί να πει κανείς, και αν δεν έχεις χρόνο, και την ώρα που να χτενίσεις τα μαλλιά σου ή ξέρω εγώ, θα ξυριστήσει ή θα πλένεις το πρόσωπό σου, και εκείνη την ώρα ακόμα αν πεις ότι όση ώρα πλένω με, θα λέω την προσευχή μου, ή όση ώρα θα οδηγώ θα λέω την ευχή, και αυτή ακόμα το που είναι τροποντινά ε, κάτι σαν πάρεργο, και αυτή η ώρα αγιάζει την ημέρα. Αλλά το βαθύτερο νόημα εδώ είναι το εξής. Οι πατέρες μιλούν στην εργασία της προσευχής για μία κίνηση που λέγεται πρωτόνια. Δηλαδή η πρώτη κίνηση του νου να είναι αφιερωμένη στο Θεών. Και ε, οι γέροντες μας ειδίδασκαν ότι αυτή η πρωτόνια, αυτή η πρώτη κίνηση είναι πολύ σημαντική ή στον άνθρωπο που θέλει να μάθει να προσεύχεται. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό όταν ο άνθρωπος τρόποντι να ανοίξει τα μάτια του το πρώτο πράγμα που θα κάνει το πρώτο πράγμα που θα κάνει πριν προλάβει ο πειρασμός να του εσπείρει μέσα λογισμούς Παναγία μου τέτοι έχω σήμερα να κάνω ή ξέρω εγώ ε, πρέπει να τρέξω να βιαστώ να κάνω το ένα το άλλο τα προβλήματα να, να προλάβει ο άνθρωπος να εμβάλλει μέσα στο νου του την προσευχή. Μόλις αμέσως εγερθεί, να κάνει τον σταυρό του, να επικαλεστεί το όνομα του Θεού και να αρχίσει να προσεύχεται. Και γενικά, σε όλα τα έργα του, για την πρώτη κίνηση του νου του, αυτή λέγεται πρωτόνια, πρώτη κίνηση του νου, δοθεί στον Θεό, τότε μπαίνει σαν θεμέλιο όλων των υπολείπων πράξεών μας, ο ίδιος ο Θεός. Και μάλιστα εάν θέλουμε να μάθουμε να προσευχόμαστε, κυρίως το θέμα της νοεράς προσευχής, εάν προλάβουμε και μάθουμε αυτό το μάθημα, να, να λέμε την ευχή με το που θα ανοίξουμε τα μάτια μας, κατευθείαν, έτσι όπως είμαστε νησταμένοι, ξέρω εγώ, ζαλισμένοι, όπως ξυπνούμε το πρωί. Αν, αν μάθουμε και αρχίζουμε να λέμε την ευχή από την ώρα, τότε η ευχή θα μας συνοδεύει όλη η μέρα. Αλλά έχει ανθρώπους που το πρώτο πράγμα που μόλις ξυπνήσει Ψάχνει να βρει το κουμπί του ραδίου Τσακ να το πατήσει Να αρχίσει ας πούμε το ράδιο Καλό και το ράδιο να πούμε έτσι Αλλά Το πρώτο πράγμα που ζητάς Όταν ξυπνήσεις Δεν είναι το ράδιο Τραγουδά ξέρω εγώ και τα τραγούδια Τα καταθλιπτικά Που μιλούν για χαμένες αγάπες Και όλα αυτά τα πράγματα Ή να ακούσει τα νέα ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο Τάδε Τούμπανε, ο Τάδε σκουτώθηκε ο άλλος πιέντον η καρδία του, ο άλλος είναι στο νοσοκομείο ε, χίλια πράγματα σπίτου, τα οποία δεν είναι ευχάριστα εάν ο άνθρωπος μάθει αυτήν την κίνηση τότε αποκτά σιγά σιγά και η καρδιά του μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων αλλάζει ο, αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζει η καρδιά του αλλάζει το ενδιαφέρον του η καρδιά κι, κινείται ε, σε εκείνον το οποίο την ενδιαφέρει, όπω ο φιλάργυρο, μόλι ξυπήσει το πρωί, θα κοιτάξει, ξέρω εγώ, αμέσω τα λεφτά του. Άκουσα ότι κάπου καλημέρα, αλλά τι, τι γίνονται οι μετοχέ σου. Αδίαι αμέσω με το καλημέρα, παλιά μπορούσα, καλημέρα τι κάνε, γυναίκα σου τα μωρά σου, είναι καλά, καλά η υγεία σου. Τώρα δεν έχει ούτε υγεία, ούτε τίποτα. Καλημέρα, οι μετοχέ σου είναι καλά, είναι καλά. Ε, διότι εκείνο όπου ο θησαυρό εκεί και καρδία ημώλαιο, ο Χριστό. Όπου είναι ο θησαυρό σα, εκείνη είναι η καρδιά σα. Αν ο θησαυρό σου ξέρει τα λεφτά σου, αμέσω σου τα λεφτά. Αν ο θησαυρό σου είναι ε, το αυτοκίνητό σου, το αυτοκίνητό σου. Αν είναι, ξέρω εγώ, στη γυναίκα σου, στη γυναίκα σου. Όπου ο θησαυρό εκεί και η καρδία ημών έστε, λέει ο Χριστό. Ε, Εμά όμω ποιο είναι ο θησαυρό μα, ε, Εμά είναι ο Χριστό ο θησαυρό μα. Άρα η καρδία ημών οφείλει είναι εκεί, οπότε ο άνθρωπο μόλι ξυπνήσει μόλις έρθει σε αυτόν το πρώτο πράγμα που θα αναζητήσει που θα ψάξει που θα κοιτάξει δεν είναι τίποτα άλλο παρά τον Θεό ότι προσεύ, προσεύξομαι Κύριε το πρωί εισακούσε της φωνής μου με την πρώτη κίνηση αναζητούμε τον Θεό αναζητούμε να δουλέψει η καρδιά μας να κινηθεί να βρει τον Θεό Ξέρετε όταν αυτά τα μερικά απλά πρακτικά πράγματα τα μάθει ο άνθρωπος τότε μπαίνει σε μία έξι της προσευχής και μπορεί ο άνθρωπος ακόμα και όταν κοιμάται να προσεύχεται. «Εγώ καθέβδω και η καρδία μου αγρυπνεί» λέει ο Δαβίδ κάπου αλλού. Δηλαδή εγώ κοιμούμε λέει ο Δαβίδ αλλά η καρδιά μας Η καρδιά μας είναι ένα άλλο κέντρο της ύπαρξής μας. Δεν είναι εγκέφαλος που κοιμάται. Μπορεί ο άνθρωπος να κοιμάται, αλλά η καρδιά του να αγρυπνεί και να εφραίνεται και να πανηγυρίζει αυτήν την παρουσία του Θεού όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον αγώνα της προσευχής. Και από τα βασικά πράγματα είναι να μάθει ο άνθρωπος με το που θα ξυπνήσει αμέσως να συνδέεται με την προσευχή, αμέσως. Να αρχίσει να λέει την ευχή και σε όλα τα πράγματα που κάνει. Οτιδήποτε κάνει αμέσως ο νού του, η καρδιά του η φροντίδα του να είναι ο Θεός, να είναι το κέντρο της ύπαρξής του. Δεν γίνεται όπως βλέπετε καμιά φορά όταν γυρίζουμε ένα πράγμα έτσι γύρω-γύρω-γύρω. Το κέντρο, αν βάλουμε ένα κύκλο να γυρίζει, εάν ο άξονας είναι στο κέντρο, ο κύκλος πάει κανονικά. Αν ο άξονας είναι, ξέρω, εγώ, λίγο πάνω από το κέντρο, πάει ανάποδα ο κύκλος. Δεν έχει σταθερό περιφέρεια, πώ το λένε, δεν γυρίζει γύρω-γύρω, α πούμε, κανονικά. Έτσι συμβαίνει και στον άνθρωπο. Για αν κέντρο της ζωής του, των ενεργειών του, της αγάπης του, του ενδιαφέροντος του είναι ο Θεός, τότε όλα κινούνται πέριξ του Θεού κατά ένα αρμονικό τρόπο. Και όπως στον κύκλο, από το κέντρο, όταν έχετε δει κανένα φορά πράγματα να γυρίζουν έτσι, από το κέντρο, ε, λόγω της κυκλικής φοράς, πηγαίνουν αχτινοεδώς και ξαπλώνουν το γύρω γύρω, έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή όταν κέντρο είναι ο Θεός τότε η αγάπη του ανθρώπου, το ενδιαφέρον του η, η συμπάθεια του η κοινωνικότητα του εξαπλώνεται κανονικά προς όλα όσα είναι γύρω του προς τον άνθρωπο, προς τη χτίση προς τη δημιουργία, προς τα υλικά πράγματα προ, προς τα πάντα υπάρχει μια αρμονία μέσα στον άνθρωπο όταν δεν είναι στο κέντρο τότε κάτι, κάτι πάει άνω κάτω τότε κάτι δεν παίει γι' αυτό λοιπόν είναι Πολύ σημαντικό να μάθουμε όσοι θέλουμε να αγωνιστούμε πνευματικά να έχουμε πάντοτε στη ζωή μας ως πρώτη κίνηση, ως πρώτη ζήτηση έτσι, ως πρώτη ζήτηση των Θεών, την αγάπη του Θεού, την προσευχή. Πατέρες, ακόμα μας ε, στην πρακτική δηλαδή, στην πρακτική μορφή μας εδίδασκαν και μας διδάσκουν να βάλουμε ακόμα και σημάδια πάνω μας, στα ρούχα μας, στο χέρι μας Παντού ώστε να τα βλέπουμε και να θυμούμαστε Το κομποσχήνι που κρατούμε τι είναι Είναι μνήμη ανάμνησης Το κρατώ στο χέρι μου Το έχω στο, στο χέρι μου Το έχω μαζί μου Για να επιθυμίζει την προσευχή Να μην ξεχνώ Να μην με κλέβει η μέρημνα της ημέρας Και χάνω την προσευχή μου Και για αυτόν τον λόγο βάζουμε εικόνες βάζουμε ξέρω εγώ επιγραφέ, βάζουμε οτιδήποτε αμέσως Να θυμόμαστε Γιατί είμαστε άνθρωποι και ο άνθρωπος δυστυχώς πολεμάται πάρα πολύ από τη λύθη, από αυτού που να ξεχνάει δηλαδή. Και ξεχνιόμαστε και μετά πιάνομαι χίλια δύο πράγματα. Και ξέρετε ότι ο πειρασμό είναι πανούργο, Μας πολεμά όλους, τον κάθε ένα από εμάς, τον πολεμά με τα κατάλληλα φάρμακα. Ξέρει για τον κάθε ένα τι είναι αυτό το οποίο τροποντινά μα αρέσει. Και μας πολεμά με εκείνον. Δεν κάνουμε λάθη ο διάβολος. Δεν πολεμά με άλλα πράγματα. Για να α πούμε, εμένα τώρα δεν μπορεί αυτή να πολεμήσεις ξέρω με το ποδόσφαιρο, αφού δεν μ' αρέσει. Αρχίζει το μυαλό να πάει στο ποδόσφαιρο, ποια ομάδα νίκησε και ξέρω εγώ, αφού δεν με ενδιαφέρει. Δεν μου καίγεται καρφί που κι εσέλα νικήσει. Α νίκησουν όλες. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά βλέπεις όμως ότι τον άλλο, ο οποίο τον ενδιαφέρει, ξέρω εγώ πάσχει εκεί. Θα τον αρχίσω από εκεί. Νομίζω εντύπωση τώρα πήγαμε στα αεροσόλυμα. Ήταν ένα ένας άνθρωπο, πνευματικό άνθρωπο. Πήγαμε ξέρω, αλλά είχε και την έννοια του, α πούμε, για τον ποδόσφαιρο. Κάτι ποδόσφαιρο, είχε, ξέρω τι ήταν. Τι ήταν, μια ομάδα ήταν. Τέλο πάντων, τε, την Τετάρτη μου φαίνεται. Και πήγε από εδώ από εκεί να ρωτήσετε αν κασόνια τα αυτά, ξυακούσατε τίποτε. Πού μπορούμε να μάθουμε, α πούμε. Του λέω ρε παιδί μου, πα στα αεροσόλυμα, πας στον ναό της το Χολγοθάς, τη Αναστά, στο Γολγοθά, στη ξέρω εγώ. Το ποδόσφαιρο το ευλογημένο. Ε, το έτρωγε μέσα του. Είναι ένα πράγμα που κολλάει η καρδιά του εκεί. Άλλο στο τσιγάρο, άλλο στο ποδόσφαιρο, άλλο στα γραμματώσιμα το άλλο τα... οτιδήποτε. Ξέρετε μπορεί να είναι το ελάχιστο. Ο γάτος μας, ο σκύλος μας. Κάτι. Από κάπου θα μας πιάσει δηλαδή. Που κολλάει η καρδιά μας εκεί και να μας πιάσει από εκεί να μας τρόποντινά να μας εχμαλωτίζει α πούμε. Να κολλάει η καρδιά μας εκεί το να κολλάει η καρδιά μας μοιάζει με κάποιον άνθρωπο που στέκει σαν δωμάτιο που είναι φρεσκοβαμένο και εγγύζει κάπου το μανίκι το ξέρω εγώ και λερώνεται και σε, και σε πιάνει εκεί είναι μεγάλη σημασία ο άνθρωπος να γίνει ελεύθερος να απελευθερωθεί από όλα τα πράγματα και να κινηθεί έτσι ελεύθερος τελείως χωρίς να κόψει όλα ως είναι γύρω του και να έχει ω μόνη κίνηση και ως έτσι μοναδικών κίνητρο της ζωής του την αγάπη του Θεού άμα το κάνει αυτό τότε μπορεί ο άνθρωπος μετά, μετά από αυτή την αγάπη του Θεού να στραφεί προς όλα ως εγύρω του να κοιτάξει και το ποδόσφαιρο και τα προβλήματα της πόλης του και τα εθνικά προβλήματα και τα κοινωνικά προβλήματα και τα καθημερινά του προβλήματα της ζουλιάς του όλα όλα μπορεί να τα κοιτάξει αλλά τα κοιτάζει με έναν τρόπο υγιή τρόπον με ελευθερία, με υγεία πνευματική, όχι αρρωστημένα να κολλάει εκεί και να τρώγεται μέσα του. Έχει μιαν άνεση. Έχει... Είναι κύριος πλέον των καταστάσεων. Δεν είναι δούλο των καταστάσεων, είναι κύριος των καταστάσεων. Με πολύ διαφορά, Κανείς χειρίζεται τα χρήματα του, έχει διαφορά να χειριστεί την περιουσία σου και έχει διαφορά να σε χειρίζεται την περιουσία σου. Μπορεί να είσαι και να είσαι κύριο. Και να ξέρει να τα ρυθμίσει, να τα αξιοποιήσει, να τα χρησιμοποιήσει σωστά. Μπορεί να έχει μόνο, ξέρω εγώ, έναν και όμω να είσαι κολλημένος εκεί και να είσαι δούλο εκεί του δεκαλήρου. Ο άλλο ο εκατομμυρίουχο ήταν ελεύθερο και ο άλλο ο φτωχό ήταν δούλο εκείνου του μικρού πράγματο. Δηλαδή παίζει ρόλο, μεγάλο ρόλο, η καρδιά του ανθρώπου, η αν κολλά ή δεν κολλά οτιδήποτε πράγμα. Και όλη αυτή η η ενέργεια της Εκκλησίας όλα τα την στην Εκκλησία και που κόβουμε το θέλημα μας με την νηστεία, με την αγρυπνία με την υπομονή και ότι μαζευόμαστε μέσα σε μια Εκκλησία όλοι οι άνθρωποι βλέπεις, παρά σήμερα που καθένας θέλει την ατομικότητα αν το ξέρω εγώ, η Εκκλησία επιμένει να έχει έναν ναό για όλους γέρους, νέους, αρρώστους υγιείς, μικρούς, μεγάλους, στοχούς πλουσίους, αφελείς οι πάντες είμαστε μέσα των ίδιων ναών και είσαι υποχρεωμένο να είσαι μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους ένα πράγμα ως ένα σώμα αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι ακριβώς μας δείχνει αυτήν την ε, την, την ενότητά μας ας πούμε. ότι δεν είμαστε κύριο τα μεμονωμένα άτομα ότι βγαίνουμε από αυτήν την κατάσταση και ζούμε σε μια κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους κοινωνούμε σε όλα τα επίπεδα μαζί με τον άλλο και μπορούμε να έχουμε μια άνεση, μια ελευθερία μας αναγκάζει η Εκκλησία να βγούμε από την ατομικότητά μας να υπεργούμε την ατομικότητά μας και να μάθουμε να ζούμε σε κοινωνία προσωπική με τον αδελφό μας και μετά να έχουμε και την ελευθερία να κοινωνήσουμε απόλυτα με τον ίδιο τον Θεό αυτό είναι που εννοεί εδώ ο προφήτης όταν μιλά για το πρωί ότι ο Θεός το πρωί ακούει τις φωνή μας και το πρωί μας κοιτάζει και μας βλέπει. Διότι εμείς κινούμαστε ως πρώτη κίνηση προς τον Θεό αυτήν. Αλλά και πρακτικά, όπως είπα, είναι καλό να μάθουμε να αφιερώνουμε χρόνων. Έστω δύο λεπτά, έστω ένα λεπτό, έστω μισό λεπτό. Και το παραμικρόν ο Θεός το δέχεται, δεν το απορρίπτει. Και προχωρά πιο κάτω. Ότι ουχή Θεός θέλω να νομίασή, ου υπονειρευόμενο, υπονειρευόμενος, ουδέ διαμενούς οι παράνομοι κατέναντί των οφθαλμόσουν. Εμεί σας πάντα στου εργαζομένους την ανομία, απολύς πάντα σου λαρούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιο θελίσετε Κύριος. Έτσι, όταν διαβάζει κανείς αυτά, ένας που δεν ξέρει από τη γραφή, λέει μα, τι είναι αυτός Α, νάτα. αυτός ο Θεός ο κακούργος που βδελίσσεται τον ένα βδελίσσεται τον άλλο μισή τους λαρούντας ψεύδος ε, ξέρω εγώ δεν θέλει να δει τους ανθρώπους εμφανίζεται ο Θεός ως τρόποντινά μια ύπαρξη που μισά τον ένα και μισά τον άλλο έστω κι αν ο άλλος είναι ο ψεύτης και ο χλέφτης και ο απατεώνας. αλλά αυτό εφανίζεται όταν απομονώνομαι τα κομμάτια αυτά από το υπόλοιπο πνεύμα της Γραφής διότι η Παλαιά Διαθήκοι όπως εδώ είναι οι Ψαλμοί δεν μπορούν να ερμηνευτούν εάν δεν γνωρίζουμε την Καινή Διαθήκη η Καινή Διαθήκη, ο Χριστός η αποκάλυψη του Θεού εν Χριστό Ιησού μες στην Εκκλησία μας δείχνει πλέον ποια είναι η εικόνα η πραγματική του Θεού και αυτό το φως της του Ευαγγελίου φωτίζει αυτού όλου του λόγου τη Παλαιάς Δεθήκη. Και όταν λέει αυτά όλα τα πράγματα ο προφήτης δεν είναι διότι ο Θεό μισά και ευδελίσεται και συχαίνεται και νευριάζει και ξέρω εγώ τάχει α των ανθρώπων. Όχι. Ο Θεό, είπαμε πολλέ φορέ, είναι απαθή. Δεν έχει πάθει ο Θεό. Δεν αγαπά άλλον περισσότερο και άλλον λιγότερο. Δεν αγαπά ο Θεό. Τον ένα και τον άλλο δεν τον αγαπά. Πολύ περισσότερο δεν μισά κανέναν ο Θεός. Έστω και αν αυτός ο οποίος μισείται είναι ο ίδιος ο διάβολος. Δεν μπορούμε να τον ο Θεός μισά τον διάβολο. Μπορεί με να είναι διάβολος, αλλά δεν μπορεί ο Θεός να τον μισά. Διότι ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορεί, να αδύνατον πράγμα. Ο Θεός όχι δηλαδή, δεν μπορεί, δεν θέλει. Είναι η φύση του Θεοτέθηκια που δεν μισά τον άνθρωπο. Αγαπά τον άνθρωπο, ζητά τον άνθρωπο αλλά γιατί λέει έτσι Διότι Αυτό όλο που περιγράφει εδώ που λέει ότι, Διότι εσύ δεν είσαι Θεός που θέλεις την ανομία Δεν μπορεί να σταθεί μαζί σου άντρας πονηρευόμενος Δεν πρόκειται να μείνουν ενώπιωσού οι παράνομοι Και μισάς όλους αυτούς που είναι, εργάζονται την ανομία Θα καταστρέψεις όλους όσα, όσου διόν ψέματα Και τον άντρα, το ψεύτη και τον που είναι γεμάτος αίματα και δολιότητας θα τον βδελιχθείς όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι διότι ο Θεός τα έχει αφή αυτού του αλλά διότι ο άνθρωπος όταν επιτελεί την ανομία, την αδικία το ψεύδος το αίμα, την κακία, την πονηρία ο άνθρωπος μεταβάλλει μέσα του τον Θεό έτσι ο Θεός δεν είναι έτσι αλλά ο, ο άνθρωπος ο αμαρτωλός θα το πω έτσι, ο, ο διεστραμμένος άνθρωπος διέστρεψε την καρδίαν Του και αισθάνεται τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο αλλά και τα έργα του του ανθρώπου τον καταδιώκουν. Ξέρετε, δεν είναι ο Θεός που μας καταδιώκει είναι οι αμαρτίες μας που μας καταδιώκουν. Είναι οι αμαρτίες μας και τα έργα μας που μας καταδιώκουν. Δεν είναι ο Θεός, ο Θεός είναι αδύνατο να καταδιώξει τον άνθρωπο. Αλλά εμείς επειδή είμαστε φορτωμένοι, ανομίες, αδικίες, γονκισμούς, ξέρετε τι, τι κακό πράγμα είναι να αναγκάζουμε τον άλλον άνθρωπο να γονκίζει εναντίον μας, να δικούμε τον άλλον και να τον κάνουμε, να στενάζει εναντίον μας, να κλαίει εναντίον μας, να τρόπον δυνά, να, να μας καταργείται, ας πούμε, έσχα τον όριο που δεν επιτρέπεται αλλά τέλος πάντων α πούμε ότι φτάνει ο άλλος σε ένα ξεχύλισμα τρόπο δινά παραπώνου ορχής αδικίας και στρέφεται εναντίον μας, εκφράζεται εναντίον μας δεν είναι καρόν αυτό το πράγμα είναι πολύ άσχημο πολύ δηλαδή ε, πολύ εισβάρος μας να αγωγήσει ο αδερφός μας εναντίον μας έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στη ζωή τη εκκλησία ανθρώπους που επαιδεύθηκαν ακόμα και μετά των θάνατό τους διότι έκαναν αδικίες όταν ήταν στον κόσμο, τα ζούσαν και αδίκησαν ανθρώπους, αδίκησαν φτωχού, αδίκησαν ξέρω εγώ ανθρώπους που είχαν ανάγκη και γόνκισαν αυτοί οι άνθρωποι οι βάρο τους και τους καταδίωκεν αυτοί, αυτοί ο γόνκισμός και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπο να έχει τη συνείδηση του ήσυχη να ερωτούμε τη συνείδησή μας και να μην μας να μην μας να μην λέει ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο τον αδίκησα αυτόν τον άνθρωπο τον, τον επλήγωσα τον, τον έκαμα και εκφράστηκε αντίο μας πούμε είναι πολύ βαρύ πράγμα πολύ δύσκολο πράγμα τέλος πάντων εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση του Θεού όταν ας πούμε η, η, η, ο άνθρωπος αφήσει μέσα του την κακία να ενεργεί, τότε το πρώτο θήμα είμαστε εμείς ίδιοι, τότε εμείς διαστρέφεται η ύπαρξή μας χαλάει η καρδιά μας, χαλαούν ο μας και τότε νεκρώνεται η καρδιά μας και δεν θέλουμε τον Θεό δεν θέλουμε να ακούμε περί Θεού δεν θέλουμε την προσευχή δεν θέλουμε να έχουμε σε επαφή με τον Θεό πλέον κάτι μέσα μας αντιδρά κάτι μέσα μας λειτουργεί ανάποδα γιατί, διότι διαστράφηκε η ψυχή μα πλέον. Και η αμαρτία είναι ένα δηλητήριο το οποίο ισχωρεί μέσα στο ψυχικό μα κόσμο. Είναι σαν να βάζει μια ανένεση δηλητηριώδη και μπαίνει μέσα σου και αλλάζει όλο το είναι σου. Ενώ ο Θεό παραμένει ο ίδιο, αναλύωτο. Αυτό δεν αλλοιώνεται. Η Ισού Χριστό, χθε και σήμερα, ο αυτό και στου αιώνα. Και σήμερα και χτε και στου αιώνα είναι ο ίδιο. Εμεί αλλάζουμε. Εμεί αλλάζουμε. Άρα όλα αυτά τα οποία λέει εδώ αφορούν ουσιαστικά τον άνθρωπο και όχι τον Θεό. Και εδώ μιλά κυρίως για αυτήν την πονηρία ουπαρικήσεις η και μιλά συχνά η γραφή για την πονηρία. Τι σημαίνει πονηρία και πονηρός άνθρωπος. Βέβαια πονηρός το λέμε στην καθημερινότητα ο κακός άνθρωπος. Πονηρός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει διαστρέψει μέσα του την απλότητα του. Δηλαδή όταν κοιτάζει έναν άλλον άνθρωπο δεν το βλέπει με απλότητα. Οποιανδήποτε ενέργεια, οποιανδήποτε κίνηση δεν τη βλέπει με απλότητα. Την παρεξηγεί. Την σύνδια εξήγησε δική της. Δηλαδή λέει το άλλο καλησπέρα να σου κεράσω. Και την αχαρία ξέρει. Ο άλλο με καλεί να με κεράσει με καλή διάθεση. Α, κάτι θέλει από μένα για να με κεράσει. Πού με ξέρει. Γιατί να με θέλει να με κεράσει. Ή ο άλλο, λέει, έναν καλό λόγο. Γιατί να μου πει καλό λόγο, να δούμε τι είναι, να δούμε τι θέλει, να δούμε τι ζητά. Βέβαια, να μου πει, θα είμαστε αφελεί. Ο μα έλα να σου κεράσω μέσα και κεράσματα και πράγματα. Όχι. Άλλον η προσοχή, να προσέχω. Ναι, πρέπει να προσέχω. Προσέχω να είμαι πολύ προσεκτικός. Ο Χριστός μας είπε ακόμα να μέστε ε, σαν τα φίδια, προσεκτικοί και ακέραιοι, σαν τις περιστερές. Άλλον η προσοχή που γίνεται εν μας και άλλον η πονηρία. Η πονηρία όλα τα, τα κάνει κακά. Γιατί όπως είναι το Γεωργοπαϊσίος, ο μηχανισμός μας, η μηχανή μας παράγει κακούς λογισμούς. Ό,τι κάμεις είναι κακό. Και το βλέπει κανείς αυτό το πράγμα πολύ έντονα. Και λέγεται πονηρός αυτός ο άνθρωπος και ο σατανάς λέγεται πονηρός γιατί διαστρέφει και διαβάλλει και... αλλά και πονηρός σημαίνει αυτός ο οποίος είναι κουρασμένος. Έτσι είναι κύριε Γιάννη. Ε, λέει κάπου διέβασα ε, πονηρός είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πόνου κόπους γιατί κουράζεται και ο ίδιος. Ο πονηρός άνθρωπος δεν είναι ξεκούραστο ποτέ. Είναι κουρασμένος άνθρωπος. Δεν μπορεί να ξεκουραστεί, διότι όπου πάει και όποιο μιλήσει και ό,τι μιλήσει και ό,τι ακούσει έχει άλλη σημασία για αυτό. Να σας πούμε έτσι με ένα δύο παραδείγματα. Να δείτε τι σημαίνει να έχει ο άνθρωπος κακούς λογισμούς. Ε, κάτι που Έλεγε ο έλεγαν, λοιπόν ο Γέροντας, ότι Ας πούμε, περπατούμε, περνούμε το βράδυ με το αυτοκίνητό μας στο δρόμο. Η ώρα τρεις στα μεσάνυχτα. Είναι μια περιοχή που έχει κέντρα, που έχει ξέρω οτιδήποτε. Και βλέπουμε κάποιον κληρικό, κάποιον μοναχόν να περπατά εκείνη την ώρα να πήγαινε κάπου. Ο άνθρωπος που έχει καλούς λογισμούς θα πει ότι κοίταξε, να δούμε που ήταν αυτό ο ιερέα σε κάποιο σε κάποια κλινική, σε ένα σπίτι που είχαν ανάγκη και έμενε μαζί τους εκεί να του βοηθήσει ή σε κάποια αγρυπνία, τέλειωσε αγρυπνία και επιστρέφει πίσω στο σπίτι του. Ο Πολυρόλογος θα πει να δούμε που ήταν και γλεντούσε και τι έκαμνε και τι έχει κάνει αυτός. Έτσι. Έρχεται ο άλλος να εξομολογηθεί. Το ακούω συχνά. Μπαίνει μέσα α πούμε και, ε, μπαίνει, και για τον άρφα το τον βήτα λόγω καθυστερεί. Καμνή ώρα να βγει από το εξομολογητάρι. Μπαίνει ο επόμενο η επόμενη και βγαίνει σε πέντε λεπτά. Α, βέβαια, εμένα με κράτησε πέντε λεπτά και με έβγανε έξω. Ούτε μου μίλησε. Την άλλη την είχε μια ώρα μέσα. Και να δούμε τι λέγαν και τι κάμναν και ξέρω εγώ. Εγώ το είδα στην εφημερίδα αυτό το πράγμα. Κάποτε έγραψα για μένα στην εφημερίδα ότι ήθελε μια να εξομολογηθεί με την εξαδέρφη τη. Και επειδή τάχα η ξαδέλφη τη ήταν ελεύθερη και ήθελα να την κάνω καλογριά, την είχα μια ώρα μέσα στο ξεμολογιτάριο και τη μιλούσα. Την άλλη λέει: Επειδή είναι αραβωνιασμένη, πέντε λεπτά την πέταξε έξω. Βγάλε λογαριασμό τώρα, σαν πω ρωτάω κι εγώ την κάθε μια, Αν είναι αραβωνιασμένη και ξέρω εγώ τι σκοπό έχει στη ζωή τη. Αλλά ο κακό λογισμό του άλλου του λέει: Α πούμε, το, το στραβώ. Μια φορά στο αγενό τη ξεμολογούσα. Και ήρθε κάποιο άνθρωπο που εξομολογήθηκε. Τη ώρα που πήγε να φύγει, «Έχω κάτι θυ... ήθελα να βγάλω το κομποσχίνι από την τσέπη μου. Πεβάλλοντα το χέρι μου στην τσέπη, και ήταν μπερδεμένο με τα κλειδιά μου. Και βάλλοντα το χέρι μου στην τσέπη, πήγα να τον εκατόψω, να το συμπερδέψω. Και ακούστηκαν τα κλειδιά. Τσακ, τσακ, τσακ, έτσι που κάναν τα κλειδιά. Και κάμια μεταβολή είναι εκείνο αμέσω. Άμα μου λέει, Συγγνώμη, ξέχασα να πληρώσω. Λοκαλά, ρε, παιδί μου, σου είπα να με πληρώσει. Ήστερα τι κατάλαβα. Αυτό άκουσε τα κλειδιά και νόμιζε ότι εγώ χτυπώ τα κέρματα στην τσέπη μου να τον υπενθυμίσω ότι πρέπει να με πληρώσει. Λέω, εάν δεν μου το έλεγε, θα έφευγε να πεδώ με την εντύπωση ότι εγώ χτυπούσα την τσέπη μου, χτυπούσα ξέρω μου α πούμε. Θα του πω, αλλά δώσ' μου ξέρω εγώ ποιο Ελλήνια για την εξομολόγηση. Ε, Πώ δουλεύει ο νου του ανθρώπου, α πούμε. Όταν είμαστε στο μαχερά. Ήρθε μια κυρία και μου λέει ξέρει να σου πω κάτι που άκουσα σε ένα σπίτι Συγγνώμη να σας το πω αλλά επειδή σας εκτιμώ πρέπει να σας πω κάτι Τι συμβαίνει, τι να μου πεις, τι να μου συμβαίνει στο μοναστήρι Λέει ήμουν σε ένα σπίτι να πούμε και σας κατηγορούσα ότι πίνετε καφέ μέσα στην εκκλησία Εμείς καφέ μες στην εκκλησία Καλά εχάθηκαν και τόπινα ποιον τον καφέ Άσο που δεν πίνω καφέ σπάνια στη ζωή μου Ούτε οι πατέρε στο μοναστήρι μα έπαιρναν καφέ. Δεν είχαμε αυτή τη συνήθεια. Κανένα δεν έπαιρνε καφέ μέσα στο μοναστήρι και εγώ σπάνε καμιά φορά εκτό μονής, όταν ήταν πολύ άναγκη. Δεν πίνει κανένα καφέ, ρε παιδί μου. Όχι, λέει, πήγαν κάποιοι συγγενεί μου και πήγαν καφέ μέσα μονα... στην εκκλησία, η οι μοναχοί. Κύριε, λέει, σου, μα τι είδε την γυναίκα. Τι είδε, παιδί μου. Και δεν φτάνει, λέει, που... που πήγαν καφέ, είχαν καταφθεί τζενάκια μέσα στην εκκλησία. Τι ήταν, εμείς εκεί στο θρόνο Α, και τον είχα και στο θρόνο του Δεσπότη, λέει Στο θρόνο εκεί στο ένα είχαμε κάθε μέρα τη φιάλη του Αγιασμού που μετά λειτουργία κάθε πρωί πήγαινα όλοι οι μοναχοί και έπαιρναν Αγιασμό και πίνουμε. Τες κυριακές επειδή πήγαινε ο κόσμος και βουτούσε μέσα και έκαναν καταστασίες ο αδελφός έπαιρνε τη φιάλη έβαζε στο ιερό και έμενα ο δίσκος με τα φτυντζανάκια λοιπόν, και έβγαλε ότι σου λέει, έντου. Ή πιαν τον καφέν του, αφήγατε τα φλιτζάνια μέσα στην εκκλησία. Λέω, καλά, ήταν και ανάποδα τώρα, μα βγάζει ότι λέμε και την τύχη μα στο τέλο. <laughs> <laughs> που κουμπισμένα τα, τα φλιτζανούθια, δηλαδή θα μα πει ότι είδαμε και την τύχη μα στο τέλο. Για να δει τι σημαίνει κακό λογισμό. Κακό λογισμό. Μπαίνει όλο στην εκκλησία, ξέρω εγώ, βλέπει έναν πολυέλο. Εγώ χιλιάδε λίρε αυτό το πολυέλο. Μα ανάγκη α πούμε. Βρε, αυτόν πήγε στην εκκλησία να αντιδρεπαιδεί μου, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είδε τίποτε άλλον. Αντί να πει, είσαι ευτυχώ που βρίσκεται εδώ πολεύοντα, βλέπουμε και διαβάζομαι, ή ευτυχώ που βρέθηκε ένα άνθρωπο και τον αγόρασε, θα πει το δικό σου, το στραβό, α πούμε. Να μην πει το καλό. Να μην πει, ας πούμε, δόξα ο Θεό, μια εκκλησία ευπρεπισμένη, καθαρή. Όπω έχω και εγώ το σπίτι μου, και άλλο το σπίτι του, και ο καθένα το σπίτι του. Έτσι και ένα κοινό χώρο να έχει μια ευπρέπεια. Δηλαδή, έχει μεγάλη σημασία ο άνθρωπο να έχει καλού λογισμού, να παράγει καλού λογισμού. Και όπω έλεγε και ο Γέροντα, αν έχει καλούς λογισμού, είσαι, είσαι λέει, σαν ένα μια καλή, καλό εργοστάσιο που βάζουν ας πούμε, παλιοτρινεκέδε από τη μια πλευρά και βγάζει άγια ποτήρια. Χωνεύει του παλιοτρινεκέδε και κάνει εκκλησιαστικά σκεύη και καντήλια τα άγια ποτήρια. Το μηχάνημα. Αν είσαι κακό λογισμό, κακ, κακή μηχανή, θα βάζει στα άγια ποτήρια και θα βγάζει βλήματα το χάζεις να σκοτώνει τον άλλο διότι ό,τι και να κάνει κι έτσι είναι ξέρετε όταν ο άνθρωπος κακοσυνηθίσει να έχει πονηρία μέσα του ό,τι δει το παρεξηγεί ό,τι δει εάν τον κοίξεις του άλλου έτσι α, είναι να δούμε τι θέλει διαστραμμένος ξέρω εγώ ανήθικος δηλαδή μιλάς του άλλου σε βγάζει έτσι, δεν του μιλάς σου λέει ότι να το Ακοινώνητος, ψυγείο, κατεψυγμένος, δεν κατέρχεται, μπορεί ε, να πούμε, στα επίπεδα του λαού. Ε, να κατέβεις... Είναι δαιμονισμένος. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, λέει, και πίνον, ήρθε ο Χριστός έτρωγε και έπαινε είπαν ιδού άνθρωπος, φάγος και εινοπότης» να, ένας άνθρωπος που τρώει και, και που πίνει και ο να στα τραπέζια έτσι είναι, δηλαδή όταν ο άνθρωπος δεν μάθει να αποβάλει την πονηρία από μέσα του τότε και κουράζει και κουράζεται αυτός ο άνθρωπος είναι βασανισμένος βασανισμένος δεν ξεκουράζεται, δεν χαίρεται με τίποτα, δεν χαίρεται ενώ ο άλλο άνθρωπο, ο απλός άνθρωπος, ο αθώο άνθρωπος χαίρεται με όλα γύρω του. Δεν βλέπει κακία πουθενά. Αν του πεις είδε πουθενά σου κακία, αν όχι. Δεν έχει πουθενά κακία. Μήπω είναι χαζό, δεν είναι χαζό. Ξέρει και την κακία, ξέρει και τις κακουργίε, τα ξέρει όλα. Αλλά με άλλο μάτι τα βλέπει. Άλλη διάθεση να έχει ο ένα, άλλη διάθεση έχει ο άλλο. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ ο Δαβίδ, ότι ου παρικήσεις ή δεν πρόκειται να σταθεί προς άσο Θεόν πονηρευόμενος άνθρωπος πρέπει να αποβάλουμε την πονηρία να γίνουμε αγαθοί άνθρωποι είδε αληθής Ισραηλίτης ενώ δόλο ούτε λέει ο Θεός για τον Απόστολο εκεί. να γίνουμε άνθρωποι που δεν θα έχουμε δόλο μέσα μα που ό,τι κάνουμε και ό,τι γίνεται να είναι καλών αγαθών, να είναι καθαρών Πάντα καθαρά τη καθαρή, Να μην έχει ίχνος κάτι το οποίο να μέσα μας βλάφτει. Ξέρετε έχω δει ανθρώπους στη ζωή μου πραγματικά που απορώ και εγώ πως αντέχουν και ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Όλα τους είναι γύρω τους όλα, πώς να πούμε; τα βλέπω με μια καχυποψία με μια ακαταστασία δηλαδή η καρδιά τους αλέθεται συνέχεια. Αλέθεται η καρδιά τους συνέχεια. Δεν ειρηνεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Ζουν μέσα στην κόλαση, πραγματικά. Υ, δηλαδή, ζουν μέσα στην κόλαση. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ειρήνη, τι σημαίνει ειρήνη, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορούν να το καταλάβουν το πράγμα. Και είναι φοβερό, δηλαδή, να ζει κανεί μέσα στην Εκκλησία και να μην μπορεί να υπερβεί αυτά τα πράγματα και να κάνει αυτό που είπε ο Χριστό, ότι εάν δεν στραφείτε να γίνετε ω τα παιδιά, ομι ήρθετε στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι που λέει ο Χριστός Για δεν στραφεί να γίνει αθός σαν να γίνει το μικρό το παιδάκι, το οποίο έρχεται κοντά σου και σε καλλιάζει, σε χαϊδεύει, σου προσφέρει ό,τι θέλει και δεν, δεν παρεξηγά. Εγώ πήγα σε ένα σχολείο που πήγαινα τώρα, στη σχολεία, είχε ένα μωρό, τη Δευτέρα εντάξει να λόγω όπω του δημοτικού, είχε ένα μεγάλο σάντουιτ έτσι. Και ένα μικρό μωρό, πήγε το δάκρυστο με το σάντουιτ, μπήκε ολόκληρο μέσα, που πασάρευε στην αμούτρα του. Λοιπόν, περνούντα από δίπλα του, πήγα το πιά του του λέω, διάσμουτο, λέει, μάκασα το, <laughs> <laughs> τόσο είναι, δηλαδή, τόσο απλό έναν το μωρό, ας πούμε. Ε, είχε ένα άλλο μωρό, έκρανε ένα κουτί τσιπς, λέω, διάσμουτο, πιάσ' τα λαλί δεν τα θέλω. <laughs> Βλέπει κανείς, τι ωραία, ας πούμε, πώς είναι ο μορφιάν το μωρό, σου <laughs> είπαινε αυτό που είναι, ας πούμε, χωρίς τίποτε άλλο. Ας πούμε, άλλος πει, δεν τρέπεσαι να μου πιάσ' το φαΐ μου. Και στο φαίνεται του μωρού μου, ή ξέρω εγώ τι ξεσυμμεταχείρησα, το λεωρωμένα. Πα στο. Ναι, χάνει κανεί εκείνη την, την αυτή την, την ωραία σχέση. Και κουράζεται και κουράζει. Και είναι δύσκολο σήμερα, ε, πραγματικά σήμερα, η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την κούραση. Κουράζουμε του άλλου ανθρώπου και κουράζουμε και τον εαυτό μα. Μέσα στι οικογένειε βλέπω κούραση, κουράζει, κουράζει ο ένα τον άλλο κινόμαστε κουραστικοί στον τον άντρα μας, στα παιδιά μας και κουραζόμαστε κι εμείς ίδια μετά. Δεν βλέπεις εύκολα ανθρώπους ξεκούραστου. Και να μην σας κουράσω κι εγώ λοιπόν να σας αφήσω να ξεκουραστείτε. Απλώς να σας πω μία ανακοίνωση θα την ταιρινίτεται. Ε, πρώτα ο Θεός στις 19 Μαΐου την άλλη, όχι αυτή την Παρασκευή την επόμενη, την μεθεπόμενη θα έχουμε εδώ στον ναό τη Παναγία, τη Καθολική, τα τίμια δώρα των μάγων, τα οποία προσέφεραν οι τρει μάγες των Χριστών στην γέννησή του. Τα εφύλαξαν η Παναγία μα, υπήρχαν στα αεροσόλια μέχ μέχρι τον 4ο περίπου αιώνα, μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και όταν έγινε η άλωση τη Κωνσταντινούπολη, η μητέρα του Μωάμεθ, του Πορθιτού, που ήταν χριστιανή η Μάρο, αυτή μαζί με άλλα, με τίμο ξύλο και με άλλα. Άγιο Λίψενα, διέσωσε τα τίμια δώρα τον μάγων και τα μετέφερε στο Άγιο Νόρο. Από τότε φυλάσσονται στο Άγιο Νόρο, στη μωρή του Αγίου Παύλου. Εξέρχονται μόνο μία φορά τον χρόνο από το Άγιο Νόρο. Πέρσι πήγα στην Αθήνα, φέτο έχουμε την μεγάλη τιμή να είναι στην πόλη μα, ειδικά για την επέτειο των 2000 χρόνων. Έτσι, παρακαλώ την Παρασκευή, η ώρα 7 ή 7.30. 7, 7 η ώρα θα γίνει υποδοχή των τιμίων εδώ τον ναόν αυτό και να το πείτε κι αλλού και να έρθείτε κι εσείς να υποδεχθούμε τα τίμια δώρα και εν συνεχεία θα γίνει αγρυπνία ε, στην οποία θα ψάνουν αγιορείτες μοναχοί, αγιορείτες πατέρες και θα μιλήσει και κάποιος από τους αγιορείτες την Παρασκευή βράδυ. Την Κυριακή το πρωί θα γίνει Θεία Λειτουργία Αρχιερατική με τους πατέρες και πάλι θα έχει ομιλία από τους πατέρες μάλλον. Το βράδυ της Κυριακής αγρυπνία και την Παρασκευή που έπετε, πάλι θα είναι έ Κάθε μέρα πρωί και βράδυ θα έχουμε λειτουργία εσπερινό και απόλυπνο και θα παραμείνουν τα τίμια δώρα στον ναόν αυτό μέχρι τις 28 Μαΐου. Έτσι παρακαλώ να πείτε και στους νοστούς σα και εσείς να έρθετε να προσκυνήσετε να λάβετε την χάρη του τιμίου δώρου να δείτε και από κοντά τα δώρα που πρόσφεραν οι μάγες των Χριστών Λίβανος και Σμύρνα ο Χρυσός υπάρχει το, το λιβάνι μαζί με τη μύρνα είναι ζυμωμένα σε ένα κράμα, μικρά-μικρά τεμάχια, τα είναι γυρω γύρω-γύρω από το χρυσό. Και το λίβανος είναι το Λίβανο που ξέρουμε, η Σμύρνα είναι μια κολλώδη ουσία αρωματική και τα ζύμωσαν όλα μαζί αυτά και τα έχουν για να, για να φυλαχθούν σαν χρόνια, ας πούμε, ε, με αυτόν τον τρόπο και θα έχουμε ευκαιρία και να τα δούμε και να τα προσκυνήσουμε. Ε, Α, επίσης, κάτι, μια, κάτι άλλο που θέλω να σας πω, όσον αφορά τα Ιεροσόλυμα, απεφασίστηκε εκεί στα Ιεροσόλυμα που είπαμε, κατόπιν εκατόμπιν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, και βέβαια είναι πάρα πολύ καλό, και έτσι το τρίμερο της Πεντηκοστής, νομίζω είναι 16 Ιουνίου, αν δεν απατούμε, είναι, της, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, που είναι... Δευτέρα του Άγιου Πνεύματος, του κατακλυσμού που λέμε εμείς εδώ στη Λεμεσό Κυριακή της Πεντηκοστής, Σάββατο και Παρασκευή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα γίνει μια, μια άλλη, ένα άλλο προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ διότι εκεί στο χώρο που έγινε η Πεντηκοστής, στο υπερόν εκεί που ήρθε το Πνεύμα του Άγιον και γεννήθηκε η Εκκλησία μας στον χώρο εκείνων τον ίδιο, στη Σιών. Εκατόν περίπου επίσκοποι, ορθόδοξοι από όλε τι ορθόδοξε χώρε του κόσμου, εκατόν και περισσότερο επίσκοποι, θα είναι εκεί, θα κάνουν μεγάλη λιτανία από τον της Αναστάσεως στη Σιόν και θα γίνει στον ίδιο χώρο που ήρθε το πνεύμα του Άγιον στου Αποστόλου ο Εσπερινό τη Γονικλησία Πεντηκοστής με τι ευχέ εκείνε, τι μεγάλε και θεολογικέ ευχέ. Και μα παρεκάλεσαν να, να πούμε στον κόσμο μα, ή αν θέλουν και από εμά, να συμμετάσχουν στη μεγάλη νεοφθήνη του γενεθλίου της Εκκλησίας. Και έτσι θα γίνει μια μεγάλη εκδρομή, όχι πολύ μεγάλη όπως όπως που έγινε, ένα αεροπλάνο βασικά, 120 άτομα περίπου, από Παρασκευή, Απόγευμα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, θα μείνουν όχι στο πλοίο αλλά σε χώρο το ξενοδοχείο, για να μπορέσουν να κάνουν τις αγρυπνίες στο Γοργοθάκη στον Ναό τη Αναστάσεω και τα υπόλοιπα προσκυνήματα με αποκορύφωμα τη εκκλησίες πεντηγωσής με τους επισκόπους από όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες όποιος θέλει όμως πρέπει να δηλώσει έγκαιρα διότι ήδη ακόμα δεν το είπανε στο πλοίο και γέμισαν ίσως τα μισά ε, σα ανακοινώσουμε και πιο επίσημα απλώς σας το λέω το ξέρετε και κάτι για την Αγία Σκέπη στις 21 Μαΐου το απόγευμα την Κυριακή δηλαδή η Αγρυπνία θα αρχίσει αργά, γύρω στι 9 η ώρα. Εδώ, 9 με 9.30, η ώρα 8, 8ο Κοινολύμπια των Θεατρών των Παιδιών. Στι 8 η ώρα στο Πατίχιο θα γίνει ένα θέατρο από τα παιδιά του γυμνασίου. Δεν το άλλο το θέατρο που σα είπα. Αυτό είναι πιο σοβαρό. Είναι ένα θέατρο από τα παιδιά του Λανιτίου Γυμνασίου. Ο έμπορο τη Βενετία λέγεται. Και επειδή τα παιδάκια αυτά δούλεψαν πάρα πολύ να το ε, φέρουν εις πέρας και ήθελαν να κάνουν μια παράσταση και να δοθούν τα έσοδα στη θεραπευτική κοινότητα της Αγίας Σκέπης, έτσι παρακαλώ, εάν κάποιος ενδιαφέρεται να πάει και το θεάτρο να δει και να ενισχύσει την προσπάθεια των παιδιών αυτών, μπορεί να πάρει εισιτήρια, μάλλον στην έξοδο από δεξιά του ναού. Εμείς κανονικά θα είμαστε στις 15 μέρες εδώ, στην ίδια ώρα. Κάναμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωποι ερχόμενων στον κόσμον. κόσμο. Σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου είναι ένα με τα φως του απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της σου και πάντως των Αγίων αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών σαν άνα των πατήσεων, και έτσιν της μνήμας στη ζωής χαρισάμενος, αληθώς ανέστητο Κύριος. Καλό βράδυ Θεός βοηθός.